άρα τα παπάρια τους, άρα τα τους, άρα τα τους άρα τα δανίζουν για τους δανιστές λέει μην ανησυχείτε δεν είναι τίποτα ο Κώστας Ζουράρης έκανε μια εμφάνιση πολύ εντυπωσιακή όπως είναι όλες οι εμφανίσεις του Κώστα Ζουράρη και είπε παλιδήθες δεν είπε κάτι που με το οποίο μπορεί να διαφωνήσει κανείς βέβαιος αρκεί να το διακρίνει μεταξύ αρχαίων ελληνικών νέων Θρησκευτικών ήμνων τραγουδιών Παρατηρήσεων γενικότερων συγκρίσεων όλων των εποχών και όλων των ιστοριών αλλά μέσα σε αυτά καταλαβαμε κάτι καλό έλεγε και επομένως έχουμε αυτή τη στιγμή ε, και μαζί με την απάτη τους ότι δανείζουνε στους εαυτούς τους μέσω των ελληνικών κυβερνήσεων για να ξαναγυρίσουν τα λεφτά στους τοκογλήφους τους, με. τους των, και επομένως χαμπάρι δεν παίρνει η Ελλάδα από τα λεφτά αυτά το 6% λέει συνολικά στα πέντε χρόνια από αυτά τα λεφτά που στέρνανε έμεναν εδώ Άρα τα παπάρια τους διδανίζουν. Like Η Ελλάδα έγινε μετά τη Γαλλική Επανάσταση και είναι αποτέλεσμα της βαβροκορδίας και του, ε, ε, γαλλικού, ε, ε, του ευρωπαϊκού διαφαρτισμού, δηλαδή ένα Μπουρδιστάν, το οποίο έρχεται κατευθείαν από την Σαχραμαρολάνη. Mm -hmm. Όντως, δεν απέχουμε από όλα αυτά Αυτά περιγράφοντας την κατάσταση που επικρατεί Τα είπε μια μέρα, μάλλον παραμονή πρωτοχρονιάς Τα είπα αυτά ο Κώστας Ζουράρης Χθες το βράδυ δηλαδή Γιατί σήμερα έχουμε πρωτοχρονιά Δεχτείτε λοιπόν εξ το του ελληνικού λαού Τις θερμότερες ευχές μου Για το κινέζικο νέο έτος Να σας ευχηθώ καλή χρονιά Και καλή δύναμη Σιν Kali hronia, che kali dina. Papargeto. Sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol sol do do sol sol sol sol Είναι ο Ζουράρης πάλι αυτός μετά την καλή χρονιά στα Κινέζικα γιατί χτες που πήγε ο Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρα στο λιμάνι κάτω που ήταν πλοί από τον κινεζικό στόλο έτυχε να είναι η πρωτοχρονιά η κινεζική και όπως όλοι η Πρωθυπουργοί τα τελευταία 15 χρόνια μίλησε και αυτός Κινέζικα και χαμογέλασαν οι Κινέζοι της Κόσκο, που θα την πανάδια επαναδιαπραγμάτα βόντουσαν και δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο, αλλά χτες ήταν μέσα στις αγκαλιές και δικαίως προφανώς, διότι έτσι συμβαίνει πάντα με όλους τους πρωθυπουργούς. Ο Ζουράρης έκανε και μαθήματα μουσικής, θα ακούσουμε στην πορεία, εδώ προετοίμαζε τη φωνή του με το σολ και όλα τα υπόλοιπα, στην πορεία θα ακούσουμε τι ωραία τραγούδια είπε. Να θυμηθούμε, επειδή από χτες έχουμε μια συζήτηση και σήμερα ζητάμε χώρα, στο Eurogroup. Ε, ζητάμε την παράταση, επέκταση της Δανειακής Σύμβασης χωρίς όμως το μνημόνιο αλλά όμως η Δανιακή Σύμβαση μέσα το λέει 41 φορές τη λέξη μνημόνιο αλλά εμείς τα αποσυνδέουμε όλα αυτά και τα ζητάμε σήμερα. Τι λέγαμε όμως ότι θα ζητήσουμε τον Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Η χώρα δεν μπορεί να βγει από την κρίση με τα προγράμματα της λιτότητας. Χρειάζεται και μπορούμε να πετύχουμε επαναδιαπραγμάτευση της Δανειακής Σύμβασης. Παναδιαπραγμάτευση της Δανιακής Σύμβασης, πάγωμα πληρωμής, αναστολή πληρωμής τόκων, κύρεμα του χρέους. Και αυτή είναι μια λύση που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό, αφορά όλους τους λαούς της Ευρώπης, γι' αυτό και θα έχουμε συμμάχους τους λαούς της Ευρώπης αυτήν την αναμέτρηση. Φέβαια. Χρειάζεται και μπορούμε να πετύχουμε επαναδιαπραγμάτευση Τη δανειακή σύμβαση. Αυτό είναι το έλεγε και τότε και το ζητά μου τίθεται και σήμερα. Όμω, όπως διαβάζω στο σημερινό κείμενο του κομωνιστή και ιδιοκτήτη ΜΑρ από σήμερα, Νίκο Μπολιόπουλου με τίτλο ημεροδρόμος Μεροδρόμο, το ΜΑΠ, κάτω και στην πλατεία Καρίτηση και το ανοιχτούν κατά τις 9. Ενώ θα έχουμε ηρογκροπύρ που αυτοί ανοίγουν παρανέσθητοι κομιστέ, τραβάνε το δρόμο του. Όπω συμβαίνει άπειρε στην ιστορία αυτού του τόπου. Στο κείμενο του λοιπόν στον Ενικό σήμερα που έχει αυτό το πράγμα βρήκε έψαξε τη Δανιακή Σύμβαση και δημοσιεύτηκε λέει στο ΦΕΚ αριθμός φύλου 65 της 22ης Μαρτίου του 2012 αυτή η λεπτομέρεια πια εκεί μέσα όμως έκατσε και μέτρησε ότι στη Δανιακή Σύμβαση υπάρχει 41 φορές η λέξη μνημόνιο και έχει μερικά παραδείγματα έχουν μια αξία επειδή θα τα διαχωρίσουμε χώρα αλλά δεν τα διαχωρίζουν όλοι οι υπόλοιποι και η λογική κυρίως διότι αυτά υπάρχουν στο κείμενο εκεί που υπάρχουν. Δανειακή σύμβαση, προήμιο παράγραφος 7, στη σελίδα 1790. Η διαθεσιμότητα, εισαγωγικά, η διαθεσιμότητα και η παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης εξαρτώνται, εκτός αν ορίζεται άλλος, από τη συμμόρφωση της δικαιού, του δικαιούχου κράτους μέλους, εμείς είμαστε αυτό, με τα μέτρα που ορίζονται στο μνημόνιο για τη θετική απόφαση των εγγυητών και τα λοιπά και τα λοιπά. Παρακάτω και στην ίδια παράγραφο σημειώνεται εισαγωγικά. Η οικονομική πολιτική του δικαιούχου κράτους μέλους, εμείς, είναι σύμφωνη με το πρόγραμμα προσαρμογής και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Συμβούλιο στην απόφαση και οποιοσδήποτε άλλες προϋποθέσεις προβλέπονται από το Συμβούλιο ή το Μνημόνιο. Το μνημόνιο. Είναι δύο από τις 41 φορές που αναφέρεται σε αυτήν την δαν Σύμβαση. Και επειδή ακούσαμε τον λέξη να λέει αυτό στη Θεσσαλονίκη ότι θα την επανάδιαπραγματευτούμε όλοι μαζί, η μόνη τη, διαλέγεται και παίρνετε, να ακούσουμε και επειδή αυτά να εννοούν και λίγο του συζαίου, του υπόλοιπου δεν νομίζουν, να ακούσουμε κάτι που θα ενθουσιάσει τους ΣΥΡΙΖΑί. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο, πάντα υπάρχει η πιθανότητα σε αυτή τη διαπραγμάτευση να ακούσετε όχι. Εάν ακουστεί η λέξη όχι, εμείς θα εφαρμόσουμε το περιβόιτο γρέξει, κανένα δημοσίφισμα κανένα δίλημμα, καμία κρυφή ατζέντα, να τελειώνουμε με αυτά. Συνεχαίω. <σομίου> <σομίου> <Σιου> <σομίου> Εμείς θα εφαρμόσουμε τα <σομίου> παπάρια. <σομίου> Το μοντάζ ήταν αυτό, μην ταράζεστε, απλά το έβαλε έτσι να τονώσουμε λίγο το ηθικό, γιατί κανείς δεν ξέρει από πού να πιαστεί και με τι να πανηγυρίσει. Βιαζόμαστε όλοι είναι η αλήθεια, είμαστε με την Ελλάδα σήμερα δεν το συζητάμε, και ειδικά όταν απέναντι είναι ο Σόιμπλε, όταν απέναντι είναι η γερμανική λογική που πριτανεύει στην Ενωμένη Ευρώπη, που υποτίθε η Ενωμένη Ευρώπη φτιάχτηκε για να ελέγξει τη δύναμη της Γερμανίας και τον αυτή την τάση που έχει υπεριαλισ 50, 30, 40 χρόνια και τα καταφέρα με μια χαρά όλο αυτό το δημιούργημα από το 60 και μετά της Ενωμένης Ευρώπης, της Ευρώπης αρχικά και της Ενωμένης στην πορεία έχει καταφέρει πραγματικά να ελέγξει τη δύναμη της Γερμανίας και να μην κυριαρχεί αυτή η φοβερή λογική που δεν είναι μόνο θέμα φυλής γερμανικής, απλά έρχεται και κάθεται στα χαρίσματα της φυλής όλη αυτή η διάθεση για κυριαρχία πολύ συγκεκριμένων συμφερό Έχει κάποια θέματα με τη μουσική. Πήγα λοιπόν στο εκλογικό κέντρο τη Ενωμένη Αστερά, στις πρώτες εκλογέ που είχαν γίνει τότε. Είχε ένα εμβατήριο που έπαιζε απέξω και παντού και δε, δε, δεκάδε νέα χρωμά παιδιά από το πολιτισνείο και από το Πανεπιστήμιο mm -hmm. Μαγέννη, τραγουδάκαν όλοι μαζί με τις συγκεκριμένε εκπληθώσει. Έίματα ποτάμια βουερά, κόκλα ολόκληρα βουνά, σου γράμου και του βίτσι τα χαλάσματα ε, ήρωες ήρωε με φαντάσματα. Είναι ένα τραγούδι φρικόδε. Και βρικό βρικολεστικό του ευφιγού πολέμου. Βουνά, Είναι ένα τραγούδι φρικόδε Είναι ένα τραγούδι φρικόδε. Βρικολιαστικό, πολέμου. Βρικολιαστικό τραγούδι είναι αυτό. Καταλαβαίνετε επειδή δεν αρέσει το Θόδωρο Πάγκαλο θα το ακούσουμε όλος σήμερα, όχι τώρα μαζί, σιγά σιγά όσο εξελίσσεται η εκπομπή οτιδήποτε δεν αρέσει το Θόδωρο Πάγκαλο, αρέσει νομίζω στο 99, ίσως και παραπάνω της 100 του ελληνικού λαού. Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας μιλάει για τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας σε σχέση με τους δρόμους της Κίνας και τους δρόμους του Μεταξιού, αλλά πριν ένα μήνα όταν ξανά πάει ο προηγούμενος πρωθυπουργός και ξαναμιλήσει για τα ίδια. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε και να στηρίξουμε την κινεζική Πρωτοβουλία Διασύνδεσης της Ασίας με την Ευρώπη μέσω του χερσαίου και θαλάσσιου δρόμου του Μεταξιού. Μιλάμε πια για το νέο δρόμο του Μεταξιού. Με την Ελλάδα ως κύρια πύλη εισόδου των προϊόντων της Κίνας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και για τη μετατροπή της του Πειραιά σε πύλη εισόδου των Ασιατικών προϊόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Σιν τους παραπέμπουμε στα καθίμασ μέzea του κατωτέρου στα τοπικό μας υποσύστημα. Εκεί τους παραπέμπουμε όχι τους κινέζους, όχι useRefχονται από τους δρόμους του Μεταξίου, είναι κακό που μίλησαν η προθυπουργόη, δεν είναι κακό, Γι' αυτό το βάλουμε για να δείξουμε ότι έχει συνέχεια το ελληνικό κράτος τουλάχιστον στη σχέση μας με την Κίνα. Άμος δεν έχει μόνο συνέχεια, έχει αναβαθμιστεί αναβαθμιστή σχέση με την Κίνα. Η Κινέζη η πρέπει να το ξέρετε αυτό, οπιο τιχηρός λαός, διότι Ε, στα δύσκολα που περνάει ή αν δεν περνάει δεν ξέρω θα περάσει έχει μία χώρα που θα τη και αυτό είναι πολύ χρήσιμο αυτή την εποχή να ξέρεις ότι έχεις μια ισχυρή χώρα να σε στηρίζει Η Ελλάδα θα αποτελεί πάντα στήριγμα για το κινεζικό λαό όταν το έχει ανάγκη <Το Η Ελλάδα θα αποτελεί πάντα στήριγμα για το κινέζικο λαό Όταν το έχει ανάγκη Παπάρια του Όταν το έχει ανάγκη Α, όταν το έχει ανάγκη Αυτό είναι το καλύτερο του Αλέξη από αυτά που έχει πει τις τελευταίες μέρες ε, Δεν έχει πει και πολλά έτσι που να τα διαλέγουμε εδώ Συνήθως στεκόμαστε στις παλιότερες δηλώσεις του Γιατί υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση Μέχρι να κλείσει πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες συγκρίσεις Αλλά αυτό είναι ωραίο Ότι στηρίζουμε εδώ σε Ελλάδα, εμείς τώρα αυτό που ξέρετε που ζούμε, στηρίζουμε την Κίνα. Και τον κινεζικό λαό στα δύσκολο, όταν το έχει βεβαίω ανάγκη. Είναι πολύ χρήσιμο. Αυτό και για μας ότι μπορούμε να στηρίξουμε κάποιον λαό από όλους αυτούς που υπάρχουν και αυτή είναι η κινέζη, ένα τρί πόσο είναι σε αριθμό. Τα 10 εκατομμύρια τα 11 θα στηρίξουμε το 1-3 όταν το έχουν ανάγκη όμως γιατί ακόμη δεν ξέρουμε αν το έχουν ανάγκη. Και τον είχε ρωτήσει ο Χατζι Καλά ο τότε σε εκείνη συνέδευση, αν η Μέρκελ όχι, τι θα γίνει. Ξαναρωτάω και αν απαντήσει πολίτες, όχι η Μέρκελ Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ Δεν <Τι> <Τι Τι Τι> υπάρχει Ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα δούμε τι θα απαντήσει. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει σήμερα ο Σόιμπλε προφανώς Κάτι θα το απάντησε χθε και στο τηλέφωνο. αλλιώς την σύνοδο κορυφής που θα ζητήσουμε αν δεν πάνε καλά τα πράγματα σήμερα. Βλέπω εδώ ακροατέφο που μου γράφει εδώ ένας ακροατή. Λέει, νομικός δεν είμα, αλλά έχουν περάσει 4-5 συμβάσει από τα χέρια μου και ξέρω ότι η πρακτική είναι κοινή με τους όρου τη σύμβαση, ένα κείμενο, παρατήματα. Προσπαθείτε με αυτό τον τρόπο ή άλλε συζητήσει που ακούγα γιατί δεν εδέχονται η Γερμανία αφού τα έδωσε όλα ο Αλέξης έκανε τις κολοτούμπες παρά το ότι δεν το λέμε εμείς εδώ με έντονο τρόπο δεν είναι αυτό το θέμα ούτε τα παραρτήματα ούτε τα οικονομικά, τα κομμάτια, ούτε η όροι ούτε οι, μ, τα ψηλά γράμματα είναι πολιτικό πολιτικότατο θέμα θέλει να σπάσει το τζαμπουκά σε αυτή την κυβέρνηση που ξεκουνήθηκε κάπως δεν το είχαν συνηθίσει από τους προηγούμενους θέλει να σπάσει το τζαμπουκά σε αυτή την κυβέρνηση, σε αυτό το λαό για να μην συνεχίσουν εκεί η υπόλοιποι λάοι. Και αν θες να το κάνεις αυτό θα βρίσκεις πάντα παραρτήματα, λέξεις, λεξούλες, έννοιες, φράσεις, τα το ρούχα του βαρουφάκη, το μαλλί του τσίπρα και πάντα θα ορθώνουν τέτοιου τύπου αντιδράσεις. Γι' αυτό έχει και πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που θα γίνει και σήμερα και θα γίνει και τις επόμενες μέρες. 211-2008-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιους απαντά εκεί, όποιος θέλει να στείλει SMS, RealKeno, το Τελεία ζη αρομάριος και αγίζερι θυμίζει τον ήχο και καλή πρωτοχρονιά στο λαό που μας έχει ανάγκη και ξέρει ότι θα μας βρει στηρίγμα. Σήμερα είναι η κινεζική πρωτοχρονιά και είναι η μεγαλύτερη παραδοσιακή γιορτή της Κίνας πρωτοχρονιά της κατσίκας. Συγχαρητήρια. Χρόνια πολλά! Καλή χρονιά στην Κατσίκα! <σομίου> <σομίου> <σομίου> <σομίου> Να σας ευχηθώ καλή χρονιά! Καλή χρονιά στην Κατσίκα! έραμε ότι δίνουμε σκληρή μάχη με τον Λύκο, για να τον αποτρέψουμε να μπει στο μαντρί και να φάει τα πρόβατα που είναι οι Έλληνες πολίτες. Ένα, <Τοί> δύο, <Τοί> τρία, <Τοί> τέσσερα, <Τοί> πέντε, <Τοί> έξι, <Τοί> εφτά, οκτώ. <Τοί> <οχτώ, Τοί> Εννέα <εεεεεεε>... Δέκα Πρόβατα, που είναι οι Έλληνες πολίτες Χρόνια πολλά, καλή χρονιά στην Κατσίκα Πολλά. Καλή χρονιά στην Κατσίκα <Συλίου> Η Ελλάδα θα αποτελεί πάντα στήριγμα για τον Κινέζικο λαό όταν το έχει ανάγκη Άρα τα παπάρια τους Όταν το έχει ανάγκη <Συλίου> <Συλίου> Αυτά ωραία τα λέει τυχεροί οι Κινέζοι. Κελέδωνας Ακροατής δεν το έχετε πιάσει Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αλλάξει μόνο την Ευρώπη Θα αλλάξει και την Κίνα Θα την κάνει πραγματικά κομμουνιστική Η Κίνα αλλάζει, η ελπίδα έρχεται Λέει ο Ακροατής Θα δώσουμε και σήμερα όπως τις τελευταίες δύο Παρασκευές Δύο προσκλήσεις για να πάτε να δείτε Το τσάις της κοντέσας περγόλη Ότι πρέπει γιατί το βράδυ που θα έχουμε ανακοινώσεις από το, αν έχουμε, ανακοινώσεις από το Eurogroup είναι ωραίες εσείς να είστε σε ένα θέατρο να βλέπετε τι γίνονταν τον προ προηγούμενο αιώνα πως αντιμετώπιζαν τα πάθητους οι άνθρωποι η σκηνόθεσία είναι της Μάρθας Φριτζίλα οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-28-200 θα πάτε σήμερα το βράδυ θα σας πω μετά τη διεύθυνση να δείτε αυτήν την ιδιαίτερη παράσταση μέχρι τότε όλοι οι υπόλοιπες ακούσουμε σήμερα το πρωί. Λέτε! ότι με βάση αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι στιγμής όλα τα προηγούμενα χρόνια μάλιστα, για να παρατείνουμε τη σύμβαση μάλιστα. και να πάρουμε δάνειο πρέπει να πάρουμε υποχρεωτικά και μέτρα και όχι μόνο, ο τελευταίος νόμος που ψηφίστηκε είναι έτσι. έτσι είναι Άρα αυτό λοιπόν άρα, άρα, λοιπόν. εγώ εκείνο άρα... το οποίο κατάλαβα από αυτό που είπατε είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο χωρίς μόση μέτρα ναι, επειδή να συγνεχιστεί η δανειακή σύμβαση είδες τα χέρια των δανειστών. Έχω την εντύπωση ότι ο άκουγε την πρώτη φορά πως τέλειωσε τους ήδη ζάφτω. Συμπληρώνεις; Συμπληρώνω. Λέτε λοιπόν ότι είναι πολύ δύσκολο, χωρίς μέτρα, να πάρουμε την παράταση και την να και και υπάρχει υπάρχει. Και μεγαλυ... χωρίς μέτρα Και η μεγαλύτερη ζημιά έγινε όταν. Είναι ό, πρώτη ό, φορά που το έχ Δράστη, δεν είπε τι μέτρα ακριβώς, είπε μέτρα επειδή λέει έχουν υπογράψει άλλοι αυτό το λανσάρουν τώρα τελευταία εκείνι πολύ όρο. επειδή έχουν υπογράψει ο Σαμαράσκιο Βενιζέλος και μας δεσμεύουν οι υπογραφές των προηγούμενων Μα ο Λαός, αν ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε για αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να μην δεσμευτεί από τις υπογραφές των προηγούμενων που μπορεί body να βάλει body body οπότε δεν έχει νόημα body body body body body body body body body body body Μπες Γιάννη, φέρε Γιάννη να πούμε τα ονόματα Που είσαι και διακριτικός Έλα, Γιάννη Έλα, Λοιπόν οι δύο που θα πάνε στο θέατρο Έχουμε και βραδίνο εσαι Στην εκπομπή Τα στελέχη της εκπομπής δεν είναι Ό,τι καλύτερο Γι' αυτό είναι και στελέχη της συγκεκριμένης εκπομπής Οι δύο που θα πάνε σήμερα το βράδυ στο Να δούνε το τσάιτ της Κοντέσας Περγκόλην Ο κύριος Δημήτρης Ασημάκης Ο κύριος Φώτης Σαρίς. Θα πάτε, λοιπόν, Στο, είναι στην πουντός, Σερβίον 8, δεύτερος όροφος, βοτανικός Είναι μια, ένας παλιός βιομηχανικός χώρος Δεν θα δείτε θέατρο, είναι χώρος, πολύ όμορφος Σερβίον 8, δεύτερος όροφος, βοτανικός Ερέα, η ώρα είναι η ώρα ένευξης Να είστε λίγο νωρίτερα εκεί Θα πείτε ελληνοφρένια, θα μπείτε να δείτε την παράσταση Ναι Βαβέως. Ακούω την ελινοφρένια. Βλέπω ότι δεν αναφέρεστε καθόλου στη συμμετοχή που είχε ο κύριος Павλόπουλος σε ότι αφορά εκεί την περιοχή του Sany Beach στα Χαλκηδικής, που κατάφεραν όλοι εκείνη την πλαγιά που ήταν βράσος να την κάνουν πητάχια για την καλοκαιρινή διαβίωση κάποιων Ε, δεν τα λέμε τώρα τα κρύβουμε Αυτά γιατί σεβόμαστε το θεσμό, καταλαβαίνετε τώρα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είναι ο θεσμός τι μέση και πρέπει να το σεβαστούμε και δεν θέλω τώρα, είναι κρίμα. Σεβόταν τον θεσμό, θαπρεπε να πει ότι εγώ δεν κάνω για πρόεδρος. Εγώ κάνω μια Τι μάιμουδιές έχει κάνει σιγά τώρα Αποχαρακτήρισε μερικές δασικές εκτάσεις Τώρα και τι έγινε Και με έναν τρόπο έπρεπε και ο Τσίπρας να τον ευχαριστήσει Ο Τσίπρας πως είναι πρωθυπουργός τώρα Επειδή έχει τον πόνο στον 50 ευρώ. Ποιος το έκανε ο Παυλόπουλος Δεν πρέπει να τον ευχαριστήσει κάπως Θα ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας αλλιώς Αποστόλιο εσείς Για τον άλλο τον από πάντου παλιόμα Κατάκι βάλουμε τον πρόεδρο να βρούμε με τον παυλόπουλο. Τι το φτέλε ο άνθρωπο. Μια χαρά άνθρωπο, πάρα γύρω να και να βγουν με τη φάση που έχει με την κανέλια και με την άλλη τη δούρα Τι άλλαζενά μου, πώ θα σηκωθεί Εξετάσει, έδειξε για επιτυχία. Υπάρχει. Σου λέει ο Τσίπρας είναι ο κόσμος και μεγάλες αλλαγέ. Όχι, φέρε έναν ίδιο, να αναβαθμιστεί και ο θεσμός με τα δύο χέρια, για να έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για το κέντρο χειραψία από το Μαξίμου Κοίταξε, γίνει αριστερός αριστερό όμω με τα αριστερό με τον παρατήρησε. Ο πακίσαι. Με τα αριστερογράφη Ναι, ε Αριστερός είναι Κάπου θα τα βρίσκαν <rule�> <λούν> <λούν> <engo> <σύ> Μαλούρδος ούπεξε πάλι Γιατί? Γιατί σε βλέπο synchronization του Павλόπουλου. Αν είμαι τιχéros, <Και> αν ήμει τιχéros. Τιχéros θα είσαι. Εγώ τον κύριο Παυλόπουρο, αν أنتες να ξέρεις τον ήξερα από παλιά. <Και> από τότε βλέπω. που ήταν η πurgós επι για να μην ξεχνάμε, που μετά καεί κι όλη η Αθήνα. <Και> Εκεί ήταν με το Σιριζέο τον Άλνα. Είχε προσπαθήσει κι αυτός να μας αφοπλίσει, μας έκανε πίσω. Και τι <Και να κάνω κι εγώ; Άλαχσαρούχα, έτσι θα πάτε. το παρακρατικό; μου. Βρε, τσολιά, άκ, τον τσολιά, ε, πάρε, πάλι. Έλα γεια. Ναι. Ε, είμαστε τρεις άνεργοι Ένας μισό δουλεύει Δύο άνεργες και εγώ που σου μιλάω Πήραμε μια απόφαση θα θέλαμε να την κοινοποιήσεις Είναι κάλεσμα Αφού οι ΣΥΡΙΖΕΗ Αριστεροί πρότειναν για πρώτο πολίτη της χώρας Τον α, ναι όλα, Επειδή εμείς είμαστε άνεργοι Καλούμε αύριο για μια συγκέντρωση Έτσι από το προεδρικό μέγαρο Για να στηρίξουμε τον άνθρωπο Που μας βοήθησε μας, Τέλειο έτσι... Τέλειο να σου πω Να προτείνω τίτλο Ε, ναι, ναι. ε κάπως έτσι να την αντιπούμε Γιατί τώρα συγκεντρώσω συγκεντρώσεις ονομάζουμε ε, Μια ανάσα αναξιοπρέπειας Εκείνο το πράγμα, να βλέπω τη φάσα του Πάκης, στην τηλεόραση, να μου παραστήσει τον πρόεδρο της Αυτό, με το μαλλί της γρυάς και αυτά τα, τα θελτικτικά, τα χείλια, τα, τα... Αχ, Φέριστο, άναψα. Κείτο, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ, ευχαριστώ που με διαλέξατε. Για φιλιά είναι αυτά τα χείλια που είχε ο Πάκης, είναι να σε βάλει κάτι, να σε ρουφήξει ρε παιδί μου. Ο Πάκης. Ναι. Άσε με παιδί μου, θα αλλάξω προτιμήσεις ξαφνικά στα γεράματα. Δεν σε εγωιτεύουν τα χίλια του. Είναι τα κατάλληλα χίλια για να υπογράψεις οτιδήποτε. Αποστόλη, είπαμε να είσαι διαφραμένος. Εσύ το παράφτωσες τώρα. Φρικόδες και βρικό... Βρικολιαστικό του Εφηλιού Πολέμου. Στο στο να το λέμε μητσοτακικό, για να μην μπερδευόμαστε το Βρικολιαστικό είναι λίγο δύσκολο και δεν του πάει. Είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος και οι απόψεις του για τα τραγούδια. Λέει η Δόνα Σακροατής και εκείνα ένα πολύ μεγάλο μήνυμα και λέει «Ηλικρινά ντρέπομαι για την Ελλάδα όταν ακούω τον εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης να δηλώνει ότι η Ελλάδα δεν θα πάρει μονομερή μέτρα. Και το χειρότερο ότι αυτό μας ακούγεται φυσιολογικό και λέει «Μπλα, μπλα, μπλα τι να σου πω, συμφωνώ μαζί σου». Ε, και ένας άλλος ο Μπιλ, λέει «Όπως ακούω έχετε πρόβλημα, θα πρέπει να είστε και κομπλεξικοί, με τίποτα δεν πιανόσαστε και Ελα ποσολε. Ελα. Το τέλος θα ο Τσίπρα. Οχι Γιατί. Ε, γιατί εντάξει, φροντίζει και μα. Σε αυτό έχει δίκιο Και εγώ τον αγαπάω. Αλλά να σου πω το άλλο ότι υπάρχει καλύτερο τρολάρισμα από το να βάλει τον πάκι για πρόεδρο δημοκρατίας Όχι, ότι δεν υπάρχει δεν υπάρχει. Όχι. Δηλαδή θες <laughs> να βάλεις ένα βούδα να κάτσεις σε μια καρέκλα και να μείνει και εκείνη τη τον άφησε, ο Πάκης είναι ο κατάλληλος μολύτε, Και είναι μολύτε. αυτό που λέμε μην κουριθεί κερατά μέχρι να ξανάρθουν. παιδιά. Ο πάκι στα κάτσε εκεί με χαμόγελο ο Δεν υπάρχει με δει, μου, είναι. Έτσι, εγώ τα λέω το Από τον Παπούλια, Σου λέω, αρχίζω για αγαπάω να τρελά. Να το ψάξει. Από μικρός το κάνεις αυτό. <laughs> Αγώρι μου καλησπέρα. <συρίζει> ναι, το επόμενο πραγματικά για τον παγλόπουλο θα ήταν να μην ψήφισε σε όλα και τότε θα έχει να δώσει λογαριασμό αυτούς που τον πληρώνει για να κάνει αυτή τη δουλειά που έκανε. Εντάξει τώρα ωραία, κάνουμε να λύσει τα λέμε σοβαρά, αλλά τον Παβλόπουλο. τον Παβλόπουλο! τον Παβλόπουλο! τον Παβλόπουλο! <συρίζει> το Τι σκεφτότανε, τον Παυλόπουλο, ο άνθρωπος έχει γίνει ατάκα, έχει γίνει ατάκα απάθειας, Παυλόπουλος Τον Παυλόπουλο και θα αναβαθμίσει το θεσμό με τον Παυλόπουλο, έτσι αναβαθμίσει και ο θεσμός Είναι και το θέμα του του όλα και, και αυτό είναι, δεν λέω, αλλά κοιτάς τον παπούλια και λες, αποκλείεται Χειρότερος δεν μπορεί να βρεθεί και, βρέθηκε, και τον βρήκε ο Τσίπρας Απογοητεύθηκε την επιλογή παλόπουλου. Ενώ τον εκτιμούσα παρόλο που δεν εκτιμούσα την παράταξή του, ο ίδιος αποδομήθηκε κάποια στιγμή που τον άκουσα να υπεραστίζεται με πάθος τον εκλογικό νόμο και τον πόνο των 50 ευρώ. Το νόμο που αποδόμησε τη δημοκρατία. Οπότε είναι κατάλληλο ο πρόεδρο τη δημοκρατία. Υποτίθεται ότι ο πρόεδρος είναι θεματοφύλακα συντάγματο και τη δημοκρατία. Αυτό αυτό ακριβώς. Και επειδή ακριβώ υποτίθεται και αυτό είναι κατάλληλο οπάκια. Αναπάτε. Ναι. Είδε το στόχο μου αν είσαι καλό παιδί ψηφίζε να σε όλα και κάθε ήσυχο στη θέση του ανεφασίσει χτυπούν πόσο ψηλά μπορείς να φτάσεις Είδα ψηλά. Εφέρα. Ξυλά τώρα. Έχει την Προεδρία τη Δημοκρατία. Ας... Να γίνεις πρόεδρος με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει να πει τίποτα. Τι να πω. Τά ότι ήταν ευκαιρία να είναι ένας αριστερός πρόεδρος Ναι, ναι. Κάτι έγινε μετά, δεν ξέρω να έρθει. Σε τι Βουλή, το είπε. Α, το είπε Βουλή. Ναι, ότι α, αλλά εμάς, Δεν μας ενδιαφέρουν οι θέσει. Είπε και ένα κομμουνιστικό έτσι λίγο να πιάσει και τους κουκούδε. Και αυτό που έλεγε ότι πρέπει κάποτε η Ελλάδα να αποκτήσει ένα ελευθερό πρόεδρο δεν ισχύει. Πια. Παλιά, παλιά παλιά. Α, παλιά, παλιά. Τώρα θα μπορούσε να είναι ένας πρόεδρος βολικός που μ, έχει κάνει κάποιες χιλιάδες Θα έλεγα, προσλήψει δικό παιδιών, γαλάζιων, χωρί σα, φολικό δεν λέω. Εντάξει, καλό άνθρωπα καλό συμπαθή, Καλό άνθρωπο. Να, καλά. 11, η Αθήνα επιπάκι, θυμάσαι Βεβαίως, Πριν ε. το κατά το εφτά λέω. Ναι, το οι φωτιές, Θα ε, μετά με το γρηγορόπουλο. Ήταν υπουργό εσωτερικών όταν το δημόσια τάξης ήταν μέσα στο εσωτερικό. Προετάμενο του Κορκονέα Αυτά. Εντάξει, νομίζω ήταν καλή επιλογή. Πολύ <συμπή> <Ήταν συμπή> καλή <συμπή> επιλογή. Ήταν καλή επιλογή. <συμπή> Τανέσαι όλα τα είπα. <συμπή> Τραβούδι φρικόδε και βρικολιαστικό βρικόλια, του εφηλίου πολέμου. Τη, με Τελειώνει τραγούδι και το λέει αλλά και πάρει μόνο στη Λευτεριά με τραγούδια, σπαθιά και τι λέει στη μέση δεν θυμάμαι διαπραγμάτευση έλεγε δεν θυμάμαι καθόλου το στίχο θα το ξανακούσω άλλη μια φορά για να το θυμηθώ Σας αποχαιρετούμε εδώ αυτό το πολύ δύσκολο τρίμερο και γιορταστικό ταυτόχρονα ε, ε, ακολουθεί λαός παραγγελιές, αμέσως μετά Κατέρινα Κρυβοπούλου Μαγκαζίνο και στις 3.30 η Λιάννα Κανέ Άρχιζε αλήθεια σαν παραμύθι Από αυτά που έλεγε η γιαγιά Πως απ' τα σίδερα και το μόνο Τα έρθει μια μέρα ηλεύθεριά Αποστόλη Παραγγελιά Ρίχτην το βαρουφάκι εσύ Και βάζε εκεί το 70, 0%, 30% Από ρω πως δεν το έχεις φτιάξει ακόμα καλός Γύρω στο 30% Ο πρώτος Χριστός Παρουφάκι Εσύ σούπερ στάρ περί το 70% Με κάπα ζητιανού γυρινούσες Γύρω στο 30% Παρουφάκι Εσύ σούπερ στάρ 0% κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Θεό, Θεό, Θεό, θεό Παρουφάκι Κεριά, κεριά Βαρουφάκι Σουπερστά Μηδέν τις εκατό κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Πάμε παιδί μου Βαρει ταινιές παιδιά Τα σίδερα και το πόνο Θα έχει μια μέρα ηλεύθεριά Ναι Jackpot πιάνω στις τελευταίες μέρες Άμα κληρώσει όμως ε, ε. Αντιπαρέχαμε του Παυλόπουλου και τη Δούρου και τα τέτοια Θέλω την Παρασκευή επειδή είναι, τελειώνει η αποκριά Βάλευε την Κολομπίνα με τον φίλο μας ο το τον Ψωμιάδη Ναι Ναι καλημέρα ο κύριο Μάλιστα Καλημέρα ο Σούλης ο Barzokas είμαι από το βεστιάριο στην Γιμνισκή. Ναι. Ε, από το γραφείο του κύριου Νομάρχη μου παναράσες εσάς. Ναι, ναι. Περνούσα για τις τη επιστολές της Κολομπίνης που μας παříگیλε ο κύριος Νομάρχης για το Σαββατοκύριακο. Ε, oh, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ήθελα κάποιες πληροφορίες. Τι πληροφορίες, ελπίζετε μου; Ναι, ήθελα τις διαστάσεις του κύριου Νομάρχη μου που να otiσής ξέρετε. Θέλω περιφερειαστήθους μήσεις. Α, για να φτάξω την επιστολή να κάνω την μεταπίση. Κι αν είναι δεξιός ή αριστερός. Δεξιός είναι πάντως. Όταν λέτε δεξιός ή αριστερός, τι ανοείτε. Ε, ράφτισήμαι εγώ τώρα, τι να εννοώ. Δηλαδή. Το παντελόνι, πώς το ράβει. Δεν ξέρω από αυτά πολλά. Μου πάνε ότι ξέρετε εσείς, το τι νούμερο παντελόνι φοράει το ξέρετε. Αυτά δεν τα ξέρε, φοράει το όδιο που φοράει και εγώ, αλλά τι να τους τώρα. Εσείς τι φοράτε. Εγώ 54 νομίζω, 54- 56. Μάλιστα. Ε, σε καλσόν. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω, δηλαδή με βρίσκεται τελείως προτήμαντος. Απλά μου πάνε απ' το γραφείο του νομάρχι ότι εσείς τα ξέρετε ότι είστε στενό ναι, συνεργάτης. Στενό συνεργάτης είμαι, αλλά αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρω τώρα. <Δεγά> πρέπει να, να μιλούσουμε τον ίδιο αύριο το πρωί. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να δουλέψω σήμερα, πρέπει να ράψω. Ε, δεξιός ή αριστερός δεν ξέρετε αν είναι, έτσι. Όχι. Όχι. Ε, περιφέρει αστήθους ξέρετε. Ε, δε, είναι δε, για το μπούστο δε, της στολής καταλάβετε. Ναι, ναι, δεν το ξέρω Να δω αν θα χρειαστεί να βάλω πορτοκάλι αν γεμίζει από μόνο του Πότε μπορούμε να τα μάθουμε να σας πάρω ε, Να το μετρήσουμε τώρα αυτό, δεν είναι το θέμα. Δεμα... Και εγώ να, την περιφέρεια στην δεν την ξέρω Εγώ πρέπει να μετρήσω Δεν μετρήθηκε πρόσφατα, δεν μετρήθηκε Γιατί είχε πάρει τη στολή του Ζωρό, δεν το μετρήσανε Όχι, δεν το είχε, δεν ξέρω το ξέρω Δεν το έχει μετρηθεί 37,5 ν Από τι μάλλον είναι 37 το νούμερο που κάνω. 37 να ξέρω κι εγώ να φτιάξω γιατί βέβαια αυτό είναι μποσύνο, θα είναι πιο στενό, λίγο να τονίζει το στήθος του. Εντάξει, εντάξει ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναπάρω αύριο. Αύριο το πρωί για να σα δείτε Ναι, και ναι. Να για να το μετρήσουμε. Και μήπως νομίζω η γνώμη μου, καλύτερα είναι να βρείτε εσύ από το γραφείο άλλο το πρωί. Μπορώ να έρθω εγώ να το μετρήσω. Να θέσει το ή να θέλετε, το τώρα Ναι, είναι για τη για ναι, να ναι, φτιάξω εντάξει. ανάλογα. Ναι, αυτό όμως πρέπει να ο ίδιος από κει, να του det är en stor να ζωρίζει. Να δω και από κοντά μα είναι δεξιός ή αριστερός. Ναι, τώρα το ρωτήσω δεξιά ή αριστερά να το πάτε και ρωτήσω και στο κάτω να το Τι Πού Θα με βρήσει άμα το ρωτήσω δεξιά ή αριστερά γιατί νομίζω δεν το μου Απλά υπέθεσα και εγώ επειδή είστε συνεργάτης και είστε όλη μέρα μαζί θα ξέρατε από που του πάει. Εντάξει. Οκ Färmi to glädje, to traguli, tis, tis, Θέλω με την παρασκευή αφιερωση. Θέλω να κάνεις ένα πω πουρί του άδωνη και έστω ενδιάμεσο να βάζει Μαρκομιχελάκι με τα perpetual bond. Μιχελογενάκι, καλέ τι Μαρκομιχελάκι. Μαρκο... Μαρκογανάκι συνέλο. Ούτε που βγήκε και <σχελίδι> μεγάλη ξεφύλλον. <ξεφτήλια. σχελίδι> τέλος πάντων, για και Πότπουρη άδωνη με perpetual bond από Μιχαλογενάκι όπω λένε αυτό και στο τέλο θα βάλω στην ελληνία πλάξη στο διάλοκε. Καλώ ήρθατε, σύντροφοι! Καλώ ήρθατε τα perpetual bond! με γρήγορα Γρήγορα Σοβιέτ Με το Αλέξη Τσίπρα Πρωθυπουργό Κάντε τα perpetual bond Και εγώ το ξαναπω. Να βάλει γραβάτα Τι γελοιότητες είναι αυτές Να γινάω την Ευρώπη χωρίς γραβάτα Στην εκκλησία να πας Τίνεσαι με τα καλά σου <μιου> Σε ένα καζίνο να μπεις Σε σταματάνε και σου λένε βάλει γραβάτα Κι να μπεις μέσα <μιου> Και γινάει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Στα Ευρωπαϊκά Φόρας θα το Κάντε τα θα έρθει κι αλήθινη χαρά. Αυτό που λέει το παραμύθι θα γίνει αλήθεια μια φορά. Πως αυτά σήμερα και το μόνο θα έρθει μια μέρα η νεύτερια. Τώρα για την παραγγελία. Την ταινία Δεκόπανη τη ξέρεις μια παλιά του 80 που είπες βγει Κωνσταντίνου. Ναι. Ε, θα βάλεις τον πάκι να ευχαριστεί τον Τζίπρα για την υποψηφιότητα και στο καπάκι θα βάλεις ε, μια χοντρή τη φρόσω να λέει χέλι Χέλη αγόραρε. Ευχαρίστησα τον Πρωθυπουργό για την πρότασή του. Ευχαριστώ. Μια πρόταση η οποία μια εξαιρετικά μετική για μένα. Πρόταση! Εξαιρετικά τι είναι για μένα. Να σου πω, Έλα. απόκριες χωρίς το τραγούδι καρναβάλι από τη χοροδία γυναικών πολιτικών κρατουμένων δεν γίνεται Έλα Αποστέλη, Έλα. να σου πω, τελειώνουν οι απόκριες και δεν έχετε βάλει το πιο επικαιρό τραγούδι λες Λοιπόν, α, αύριο αφιέρωσε, θέλω το καρναβάλι από τις συντρόφιες, τις φυλακισμένες Και το αφιερώνω σε όλους αυτούς που ονοιεύονται ένα κόσμο ελεύθερο, τον πραγματικό σοσιαλισμό δηλαδή Το καρναβάλι δεν θέλει σίδερα θέλει Μας στην ψυχή μας κλείνουμε κόσμους Που φτερουγίζει ηλεύθεριά Έχεις φτιάξει τίποτα προσκλητήριων νεκρών για αύριο? Δεν το έχω φτιάξει, ζήτα το και θα σου το φτιάξω Ε, άντε, κανόνισκα να πάρες και να βγάλει μας προσκλητήριο νεκρών Προσκλητήριο νεκρών Φώτης Κουβέλης Δινόπουλος Αργύρης Χρισοχοΐδης Μιχαήλ Αναγιωτόπουλος Πάνος Μαρκογιανάκης Χρήστος Γκερέκου Αγγελική Ταμήλος Μιχαήλ Τζαμτζής Ιορδάνης Μιχελάκης Ιωάννης Φωτεινή Πιπιλή Πακόστας Σιδεροπούλου Κατερίνη, Λέβρης Αθανάσιος Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος Λικουρέντζος Αντρέας Ιατρίδη Τσαμπίκα Μίκα Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος Μπέζας Αντώνιος Ορφανός Γεώργιος Πατριανάκου Φεβρονία, Πύρος Δήμας Μιχάλης Κασίς, Πάρης Κουκουλόπουλος Φίλιππος Σαχινίδης Πέτρος Τατσόπουλος Αλ <Ρέτα> Σάλεχ Αφροδίτια Αθάνα Κάνετε νεύριούλες παιδιά Θα έρθει κι αληθινή χαρά <Ρέτα> Το λέει πάντα το παραμύθι θα γίνει άλλη Για μια φορά, πόσα κάτι σιδερά και τον μόνο θα αφήσει μια medley -medley <tinyILENCIO>